έκανε ρεζίλι ρεζίλι μας έκανε Άλλη. αλλά εδώ μας εξεφτέλησε. και μας βλέπανε οι άνθρωποι Σε έκανε ρεζίλι. Ρεζίλι μα έκανε. Ρεζίλια των σκυλιών είναι ο Κώστα Ζαχαριάδη. Στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ και βγήκε χθε το βράδυ σε εκπομπή και μιλούσε κατά του Κασελάκη. Και αναγνώρισε, παραδέχθηκε ότι έχουν γίνει ρεζίλι. Είπε και άλλα πάρα πολλά. Κάποια στιγμή δήλωσε και αριστερό άνθρωπο που αναγκάστηκε να υπερασπίζει και να υπερασπίζεται τον Κασελάκη σε όλα αυτά τα ακραία νεοφιλελεύθερα που έλεγε. Τώρα ο Κώστα Ζαχαριάδη. Ένιωσε ρεζίλι. Όταν κόβαν το ΕΚΑΣ, όταν ήταν στην κυβέρνηση, δεν ένιωσε αυτό το συνέστημα. Έβγαινε υπερηφάνο και υπερασπιζόταν την απόφαση αυτή, μαζί με όλε τι άλλε μνημονιακέ υποχρεώσει που ήταν θηλιά για τον ελληνικό λαό. Τότε ένιωθε αυτά τα συναισθήματα. Τώρα ένιωθε μάλλον αυτά τα συναισθήματα. Τότε δεν τα ένιωθε αυτά τα συναισθήματα. Θα ακούσουμε πώ περιέγραψε χτε αυτά τα συναισθήματα. Μα έκανε ρεζίλι. Ρεζίλι μα έκανε. Μάλιστα. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Αν θέλει να κάνει ένα ακόμα δικό του. Αλλά εδώ μας εξευτέλησε. Με, με έβαλε εμένα να βγαίνω και να ταμασάω τα λόγια μου για το πατρίς θρησκεία, οικογένεια. Προεκλογικά. Και δεν μίλαγα. Έτσι δεν είναι κύριε Τάκη. Κύριε Τάκη έτσι είναι. Το πνίγει το δίκιο. Το βλέπαμε χθε το βράδυ. αγανακτισμένο, να περιγράφει τι έχει περάσει τα πάνδυνα με τον Στέφανο Κασελάκη, γι' αυτό δεν τον θέλει τώρα στο κόμμα, θα διώξει και τον Αντόναρο, αυτά στο δεύτερο μέρος, θα τους διαγράψει όλους, γιατί έχει ξεφτυλιστεί και έχει γίνει ρεζίλι Ο Κασελάκης τους έκανε ξαναλέω ρεζίλι όχι ε, η ίδια η παρουσία τους και η δράση τους και οι πράξει τους, Δήλωναν αριστεροί σε ένα αριστερό κόμμα και εφάρμοσαν νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εκεί δεν ένιωσε κανένα απολύτω ντροπιαστικό συνέστημα ο αριστερό άνθρωπο. Και δεν μίλαγα. Έτσι δεν είναι, κύριε Τάκη. Ε, Ερχόμουν στις. εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Το πατρίστηκε η οικογένεια. Αριστερό άνθρωπο. Και μα βλέπαν οι άνθρωποι. Και έλεγα δίε στην τηλεόραση. Τα πήγα, λέγε μας... ο πρόεδρο. Κύριε... Και δεν μίλαγα. Αριστερό άνθρωπο. Σοβαρά τώρα. Κύριε... Αυτή είναι η παράδοση τη αριστερά στην Ελλάδα. Ότι είναι η ιερή συμμαχία το ΝΑΤΟ Ο Κώστας Ζαχαριάδης Λοιπόν μας είπε ότι έλεγε και αιδίες Κάτι είχαμε καταλάβει Όταν έβγαινε στα κανάλια Και δεν μπορούσε να υπερασπιστεί Και ως αριστερός άνθρωπος τον ανάγκασε ο Κασελάκης να υπερασπιστεί Το ότι το ΝΑΤΟ Είναι η ιερή συμμαχία Το έχει πει αυτό ο Κασελάκης Ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός Και πρόεδρος του Ζαχαριάδη ε, ε, ε, πάλι Έλεγε, δεν το είχε πει η Συμμαχία, αλλά όμως δεν είχε αρθρώσει κάποια κουβέντα ως αριστερός άνθρωπος και ο Αλέξης Τσίπρας κατά του ΝΑΤΟ. Το ακριβώς αντίθετο έλεγε τότε. Η Ελλάδα καθίσταται σήμερα μια χώρα αξιόπιστος ετέρος και σύμμαχος των ΟΠΑ που εκπληρώνει τις νατοικέ της υποχρεώσεις και συνεργάζεται στενά στον αμυντικό τομέα με τις ΗΠΑ. Αυτά, για αυτά, Δεν έχει να πει κάτι. Δεν νιώθει ρεζίλη που να ακούμε τον πρωθυπουργό τότε τη χώρα, τον αριστερό πρωθυπουργό. Ε, λίγο πριν είχε πει διαβολικά καλό τον Ντόναλτ Τραμπ, όταν ήταν πρόεδρο του Τραμπ. Και αμέσω μετά ε, είπε ότι καμάρωνε κιόλας Ότι εκπληρώνουμε τι υποχρεώσει μα στην Ατοική Συμμαχία, όχι ότι είναι του διαβόλου συμμαχία. Η ιερή συμμαχία δεν την είπε, ο Λέξη Τσίπρα. Αλλά όμω μια χαρά συμμαχία την έβλεπε και μάλιστα μια συμμαχία που πρέπει να εκπληρώσει η Ελλάδα. Τι νατοικέ υποχρεώσει τη, ενώ έκοβε το ΕΚΑΣ, ενώ έβαζε αυτού του φόρου που έβαλε στη μεσαία τάξη. Ενώ έγιναν όλα αυτά που έγιναν, σε αυτό είμαστε απολύτω συνεπεί. Με αποτέλεσμα, ο αριστερό άνθρωπο Τσίπρα να βγει να καμαρώσει και ο αριστερό άνθρωπο Ζαχαριάδης να μην νιώσει καμία ανάγκη να απολογηθεί ή να γίνει ρεζίλη, ή να πει αειδίε, όπω μα είπε πριν στην τηλεόραση. Αειδίε, βέβαια, έχει πει άλλου τύπου όταν έχει πάει στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Η νέα δημοκρατία, ως ο κορμός της συντηρητική παράταξη τη χώρα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χώρας και προφανώς έχει καθοριστικό ρόλο να παίξει στη διαμόρφωση της χώρας Και λέγα ιδίες στην τηλεόραση, αριστερός άνθρωπος Πολλέ φορές ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα αυτή της Γαλλικής επανάσταση. Και λέγα ιδίες στην τηλεόραση, αριστερός άνθρωπος Έλεγα vinden ο τελεύρω Oh, remember, Όμως η αντιπαράθεση της δεξιάς με την αριστερά Αλλά και οι επιμέρου συνενέσεις τους Είναι αυτές οι οποίες έφτιαξαν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση Αριστερός άνθρωπος <Το> Εδώ δεν ήταν τηλεόραση. Βέβαια, από την τηλεόραση τα είδαμε εμεί. Ήταν στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία που είχε πάει ο Ζαχαριάδη ω αριστερό άνθρωπο και βρήκε να πει ότι η Νέα Δημοκρατία, το δεξιό κόμμα στην Ελλάδα, γιατί παλεύουν για να πέσει η δεξιά και να μην ξανάρθει ποτέ, την έχουν βάλει στο χρονοτούλο και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτό λοιπόν το κόμμα μαζί με το αριστερό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κοινή μήτρα. Τη γαλλική επανάσταση. Και ότι έχει προσφέρει. στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία και θέλει να προσφέρει και τα επόμενα χρόνια το κόμμα των διαχωρισμών σύμφωνα με τη δική του ανάγνωση ένα δεξιό κόμμα που είναι υπέρ των λίγων και όχι των πολλών και τα, λοιπά και τα λοιπά αυτά τα πάρα πολύ ωραία ο Κώστας Ζαχαριάδης τα έλεγε χτες βράδυ, τα βλέπαμε και εξέφρασε την αγανάκτησή του που έχει αναγκαστεί επί Κασελάκη να κάνει και να πει πράγματα που δεν τα πίστευε θα ακούσουμε εδώ μια παλιότερη, ε, δήλωση. του Αλέξη Τσίπρα ε, και του Άδων Γεωργιάδη μιλάνε για το ίδιο θέμα, επειδή και για αυτό το θέμα που θα ακούσουμε τώρα, ο Ζαχαριάδης δεν είχε τότε νιώσει ε, δυσάρεστα ή δεν είχε νιώσει ρεζίλη, δεν είχε ξεφθυλιστεί ή δεν έλεγε αιδίες στην τηλεόραση. Μιλάμε για το θέμα των πληστηριασμών. Άρα κριτήρια δεν θα απαγορεύσετε πάντα τα φαντς να κάνουν πληστηριασμούς. Όχι, μα το θέμα δεν είναι. Προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Μπράβο! Μπράβο. Προστασία απόλυτη πρώτη κατοικία δεν υπάρχει. Σε καμία προηγουμένη οικονομία ούτε και πρέπει να υπάρχει. Μπράβο! Μπράβο. Για αυτά δεν ένιωσε ρε τότε. Κανένα συνέστημα, τόσα γίνανε πέντε χρόνια που ήταν η κυβέρνηση. Για όλα υπερήφανο, ειδικά για του πληστηριασμού, γιατί το κόμμα των αριστερών ανθρώπων έφερε τα φαντ στην Ελλάδα που παίρνουν τα σπίτια. των απλών ανθρώπων. Για όλα αυτά, κανένα ρετζήλι. Κύριε Ζαχαριάδη, το, το γεγονό ότι υπήρξε αντίδραση από του λεγόμενου 53 για, για τι εικόνε που είδαμε έξω από συμβολογραφικά γραφεία με τα μάτ και το ξύλο που έπεσε και με μάλιστα να τραυματίζονται <χει> πολίτες διαδηλωτέ, αυτό σα προκαλεί ανησυχία το γεγονό ότι υπάρχει αντίδραση ισοκομματική. Για μένα η βία δεν είναι η λύση, αλλά από την άλλη δεν γίνεται να μπλοκάρει και μια συνολική διαδικασία του τραπεζικού συστήματο, γιατί αυτό είναι στο κάτω-κάτω αυτή η διαδικασία. Ε, Στο όνομα γενικοτήτων Και έλεγα ιδέε στην τηλεόραση Αριστερός άνθρωπος Κατά τη γνώμη μου ο Τσίπρας Ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης Ποιος? Ο Τσίπρας Και έλεγα ιδέε στην τηλεόραση Αριστερός άνθρωπος Αλλά Αυτό κι αν είναι η ιδέα, αυτή είναι σούπερ Πιο πρώτη δεν γίνεται. Ο Ζαχαριάδης λοιπόν, με αφορμή τη δήλωση του Τσίπρα και του Άδων, που είναι η ίδια για του πληστηριασμούς είχε ερωτηθεί τότε για κάποιε κινητοποιήσει που γινόντουσαν έξω από γραφεία συμβολεογραφικά ε, και είχε πει ότι δεν μπορεί κανεί να μπλοκάρει, να μπλοκάρει τι διαδικασίε αυτέ στο όνομα γενικότητων. Ποιε ήταν οι γενικότητε, ότι τα σπίτια ε, πρέπει να μείνουν στα χέρια αυτών που τα έχουν. γιατί πρέπει να εξετάσει κανεί και τις συνθήκες κατά από τις οποίες δόθηκαν και πως δίνονταν τότε τα δάνεια και, και, και όλα αυτά λοιπόν τα παρουσίαζε τότε ο Ζαχαριάτης και δεν ένιωθε την ανάγκη ότι νιώθει ότι γίνεται, ότι γίνεται ρεζίλι δεν έκανε αυτή την αυτοεξομολόγηση όπως με μεγάλη παρουσία την έκανε χτες και το είδαμε Όλοι. και το ακούσαμε και θα επανέλθουμε πάλι σε αυτό. Γιατί έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν ένα αριστερό άνθρωπο, όπω είναι ο Ζαχαριάδης κάνει αυτού του τύπου, δεν είναι ακριβώ αυτοκριτική, μάλλον κριτική προ τον Κασελάκη. Και όταν ένα αριστερό άνθρωπο εξαναγκάζεται να πιστεύει άλλα και να λέει άλλα. Το έχει κάνει με μεγάλη εμπειρία, με μεγάλη επιτυχία και είναι έμπειρο αυτό στα χρόνια του Τσίπρα. Το έκανε και για ένα χρόνο τώρα το με τον Κασελάκη, αλλά δεν άντεξε άλλο. Και ξεσπάθωσε χτες το βράδυ. Ένα άλλο θέμα που παίζει αυτές τις μέρες είναι ο φαντάρος στην προχθεσινή εκδήλωση που έκανε το ΚΚΕ και βγήκε ένας φαντάρος με στολί και διάβασε ένα κείμενο υπέρ τη ειρήνης ένα κείμενο που δείχνει την αλληλεγγύη στους λαού που βοβαρδίζονται γιατί είναι στη γειτονιά μας και πολύ καλά έκανε ο φαντάρο και κάθε φαντάρο αυτό συζητάει στα στρατόπεδα μέσα αυτό συζητάνε οι αξιωματικοί να μην πλέξουμε περισσότερο γιατί αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα φύγουν και δεν θα φύγουν απλά από τη χώρα ίσως να φύγουν και από τη ζωή οπότε είναι δικαίωμά του να θέτουν τέτοια θέματα και ορθώς έγινε αυτό και έχει γίνει και σε πάρα πολλέ άλλες εκδηλώσεις του ΚΚΟΚΟΕ να πηγαίνουν και στην πορεία του Πολυτεχνείου με τη στολή και πολύ καλά κάνουν γιατί είναι το κρέα ο κυμάς στα κανόνια όλων αυτών που επεξεργάζονται αυτά τα σχέδια. Αυτό το θέμα λοιπόν έχει προκαλέσει, θα ακούσουμε εδώ αντιδράσεις, πρώτος ο Άδωνης. Είναι δυνατόν με τη στολή και το εθνόσημο να παίρνει το μικρόφωνο σε μια πολιτική εκδήλωση και να εκφράσεις πολιτικές σου απόψεις υποδιόμενος ότι εκφράζει το στράτευμα. Σε αυτό είναι ο ορισμό παρανομία. Αλλά θα δεν έχει κυρώσει αυτό. Πρέπει να έχει. Εγώ δεν είναι δικό στρατό, αλλά προφανώ πρέπει να έχει. Δεν το συζητάμε αυτό. Άμα δεν έχει αυτό, κυρώσει παιδιά, Άρα, Άρα καλά τα είπε ο Πέτρο Παπά. Στο συγκεκριμένο, απολύτω σωστά. Εδώ έχουμε και συμφωνία. Γιατί ο Πέτρο Παπάς που είναι στενό συνεργάτη του Κασελάκη στο αριστερό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα πώ βρέθηκε ο Πέτρο Παπάς εκεί. Πώ βρέθηκε ο Κασελάκη, πώ όλη αυτή είναι αριστερή, είναι μεγάλη κουβέντα. Ο Άδωνη εδώ λέει τα δικά του. Και συνηγορεί σε αυτά και περίπου συγχαίρει τον Πέτρο Παπανακού Ακούσουμε τι είπε ο Πέτρος αυτό, αυτό για το οποίο έχω ένσταση πολύ σοβαρή είναι να εκφράζεται ένας δημόσιος, ένας, ένας ένστολος να λέει ότι εκπροσωπεί τους στρατευμένους νέους αυτής της χώρας. Ότι γίνονται συζητήσεις εντός των στρατοπέδων, είναι οι λέξει οι οποίες χρησιμοποιείς, και εκπροσωπώντας τους στρατευμένου νέου αυτής της χώρας, Καταφέρεται κατά ενό άλλου κράτου με μια χιδαία ρητορική. Εδώ ο αριστερό, έτσι είναι η ταμπέλα ακόμα, ο αριστερό βουλευτή ταυτίζεται απολύτω με τον ακροδεξιό, δεξιό, άδονη Γεωργιάδη. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, ξέρουμε ακριβώ πώ γίνεται όλο αυτό. Κάποια στιγμή ο Πέτρος Παπάς για να δείξει ότι ο φαντάρο έκανε ένα τραγικό λάθο και δεν πρέπει να έχουν άποψη οι φαντάροι αν θα πεθάνουν και με ποιο τρόπο και πώ θα. πάνε στο μέτωπο και αν όλα αυτά που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή, οι σχεδιασμοί οι γεωστρατηγικοί και οι άλλοι τους αφορούν και δεν πρέπει να μιλάνε παρά μόνο να εκτελούν εντολές. Ό,τι δοθεί ω εντολή πρέπει ο άλλος να πάει να το ε, υπηρετήσει και να το υλοποιήσει. Ο Πέτρος Παπάς λοιπόν για να αθώσει κάπως το Ισραήλ, έφερε στην κουβέντα ένα ατυχαίστατο παράδειγμα. Και αντιστρέφω το ερώτημα για αν υπήρχε ένα Ε, ο οποίος ένστολος θα πήγαινε για παράδειγμα σε μια πορεία κατά τη συμφωνία των Πρεσπών και μιλούσε για ένα το κράτος δολοφόνο π.χ. της Βόρειας Μακεδονίας Ε, αν η Βόρεια Μακεδονία είχε δολοφονήσει μέσα σε ένα χρόνο 42.000 ανθρώπους θα το λέγαμε κράτος δολοφόνο; αν η Βόρεια Μακεδονία ή όποιο κράτος Έχει γκρεμίσει το 85% των σχολικών κτιρίων σε μια περιοχή περίπου Σοριατική, γιατί γάζα μιλάμε, ε, θα το λέγαμε κράτος δολοφόνο. Αν έχει γκρεμίσει, βοβαρδίσει τα 19 από τα 36 νοσοκομεία και δεν λειτουργούν, πώς θα το λέγαμε αυτό το κράτος Δολοφόνο Δεν θα το λέγαμε, είτε είναι η Βόρεια Αφρική, είτε είναι η Βόρεια Μακεδονία, είτε είναι το Ισραήλ, είτε είναι όποιο άλλος. Κάνει αυτά, διαπράττει αυτά τα εγκλήματα και αυτή τη βαρβαρότητα. Όταν έχει εκτοπίσει 1,34 εκατομμύρια ανθρώπου και δεν έχουν στέγη, έχουν στριμωχτεί στα νότια τη Γάζα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, πώ αλλιώ θα πούμε αυτό το κράτο. Οι παραλυσμοί εδώ του Πέτρου Παπα είναι αντίστοιχοι τη σκέψη του, και για να αθώσει το κράτο δολοφόνο, αναγκάζεται να μπλέξει και τα σκόπια μέσα. συγγνώμη, αλλά εγώ είμαι κλεγμένος αντιπρόσωπος στο ελληνικό κοινοβούλιο ορκίστηκα πίστη στο σύνταγμα αυτής της χώρας και με ενδιαφέρει η εθνική ασφάλεια όχι του Ισραήλ, όχι της Παλαιστίνης ούτε της Ρωσίας, ούτε της Ουκρανίας αλλά της ελληνικής δημοκρατίας και η υπεράσπιση του συντάγματος της και θεωρώ ότι αυτές οι δηλώσεις είναι απαράδεκτες και ναι, χρήζουν ενό πειθαρχικού ελέγχου Εν αυτό εί Αρα είναι όσα... αυτά τα ζητήματα, Άρα όμως. είναι την να πάω. να, να δεκά, πέτος, χαμάς. Εδώ το τελευταίο είναι να την σημερινή πρωινή εκπομπή του Sky. Ο Αρισπορτοσάλτη που βεβαίως ήταν κατά του φαντάρου όλο αυτό που έκανε μαζί με τον Άδων μαζί με τον Μπέτρο Παπά όλοι μαζί στην ίδια πλευρά της ιστορίας και ο Άκης Παυλόπλος είναι αυτός που αγανακτισμένος αναρωτήθηκε και ρώτησε και τους υπόλοιπους αν μπορεί ο φαντάρος να πάει να βγάζει δεκάρικους λόγους υπέρ τη Χαμάς. Αν έχει ακούσει κανείς το φαντάρο Δεν θα ακούσει κάτι τέτοιο. Βεβαίω τώρα απαιτούμε πάρα πολλά όταν κάποιο μιλάει για την ειρήνη και χαρακτηρίζει το κράτο που όντω δολοφονεί το ολοφόνο. Αυτονοήτω πάει το μυαλό του και αυτομάτω στο ότι υπερασπιζόμαστε την απέναντι πλευρά. Χωρί να μπορεί να καταλάβει κάποιο ότι μπορεί να έχει ενστάσει και με την απέναντι πλευρά. Με τους μουλάδε και με τα θεοκρατικά καθεστώτα που περιορίζουν την ελευθερία των γυναικών, των ανθρώπων. Γενικότερα ότι δεν μπορεί να είσαι απέναντι και στου δύο όμω. Δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι ο ένας ο ισχυρός καταστρέφει, σκοτώνει 60 και χρόνια, 80 και χρόνια ε, με έναν λαό. Και λογικό είναι αυτός ο λαός να αντισταθεί με όποιον τρόπο μπορεί, ό,τι μέσω βρει και είναι λεπτομέρεια να κάθεσαι να διηλίζεις τον κόνοπα και να λες γιατί αντιστέκονται έτσι και ποιο, πώς αντιστέκονται και γιατί έκαναν το τάδε κακό εκεί μην βλέποντας την μεγάλη εικόνα που είναι... Πολύ χαρακτηριστική, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. 42.000 νεκροί. Από αυτού 11.335 παιδιά. Και μέσα σε αυτά είναι περίπου 1.000 βρέφοι. Λογικό και εύκολο για τους ίδιου έτσι όπως σκέφτονται, να τα ρίχνουν όλα ότι στη Χαμάς και στην υποστήριξη της Χαμάς. Όμως δεν είναι έτσι. Θα ακούσουμε το φαντάρο πώς ακριβώς θα είπε προχθές. Στεκόμαστε στο πλευρά των λαών. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας.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 Κανένα δεν έχει εξοδηθεί στην κυβέρνηση να συμμετέχει στον εμπεριαλιστικό πόλεμο υποστηρίζοντα του φαγεί των λαών και τι κατακτητέ των Παλαιτιανικών εναφών. Δι' φαντάρη, είμαστε παιδιά, καλμένα μέσα από τα σπλάκινα του λαού. Ξέρουμε καλά ότι οι λαοί έχουν την δύναμη να βάλουν εμπόδιο στου πολεμοκάπιου σχεδιασμού. Να μην γίνουν κρέα στα κανόνια του. Να επιβάλλουν το δίκαιο του ζώντα ειρηνικά μεταξύ του. Όλο αυτό ήταν υποστήριξη τη Ελλάδα, ήταν. Ε? Η περάσπιση του ελληνικού λαού, της νεολαία της Ελλάδα ήταν και πολύ καλά έκανε ο συγκεκριμένο και όλοι αυτοί που βγαίνουν και θέτουν τέτοια θέματα και ας κατηγορούνται από αυτούς που συνειδητά δεν καταλαβαίνουν και προσπαθούν να συγκαλύψουν το έγκλημα και τη γενοκτονία που συμβαίνει στα νότια σύνορα, μιλώντας μόνο για Χαμάς. Η βαντάρικ φράσμε την αλληγούμενη φλώση Παλαιστίνης και του Λιβάνου και σε όλους τους λαούς που τους μαθάω για τα κέρδη. Η ψυχή και η καρδιά μας είναι μαζί του. Το πειθαρχικό δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται. Και από όλο αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Θάνο Πλεύρη, ο οποίο στη Βουλή έθεσε και αυτό το θέμα του Φαντάρου. Γιατί με συγχωρείτε, και εδώ είναι η ιδεολογική μάχη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος συνεχώ θέλει να είναι στο απειρόβλητο. Όχι κυρίε και κύριοι. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο στρατεύσιμο που υπηρετεί τη θητεία του με τη στολή του και με το εθνώσιμο να βρίσκεται σε εκδήλωσή σα και να εκφράζεται υπέρ σας. <ΣΣΣ> Ούτε μπορεί ένα στρατεύσιμο με το εθνώσιμο και τον περέ του να πηγαίνει και να λέει ότι διαφωνώ με διαταγή που έχει δώσει η προϊστάμενη αρχή να βρίσκονται φρεγάτε στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος στρατεύσιμο που υπηρετεί τη θητεία του με τη στολή του και με το εθνόσιμο να βρίσκεται σε εκδήλωσή σα και να εκφράζεται υπέρ σα. Διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον Έλληνο χριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των. Ε, έτσι να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πάει ο καθένας εκεί διμένος και πηγαίνει στις εγκεντρώσεις του Κούκο. Στέλνει ένα μήνυμα εδώ ένα ακροατής, ο Μπάμπης, και μου λέει ποια εντολή ακριβώς πήρε ο Φαντάρος και δεν εκτέλεσε για να έχει πειθαρχικέ κυρώσει. Και στην τελική με ρωτάει με τον όργο που έδωσε, είπε κάπου να υπερασπίζω το Ισραήλ μέχρι τελευταία ρανίδα του αίματό μου. Όχι, βεβαίω, έχει πει τα ακριβώ αντίθετα. Γι' αυτό και στη συνείδηση πολλών ανθρώπων αυτό ο Φαντάρο έκανε κάτι πατριωτικό. Δεν έκανε κάτι κατά τη πατρίδα, γιατί αυτό είναι. Να αγαπά την πατρίδα σου, να αγαπά του ανθρώπου τη πατρίδα, να υπερασπίσει τα συμφέροντα τη πατρίδα, του λαού που είναι μέσα εκεί, χωρί να μπλέκει στα μαγειρέματα. και στα μακελέματα των ισχυρών γιατί αυτό γίνεται στην περιοχή μια μοιρασιά και μια μάχη με μεταξύ κίνας Αμερική με ε, ε, εκτελεστικό βραχίωνα, δολοφονικό εκτελεστικό βραχίωνα το κράτος του Ισραήλ και με όλα αυτά που γίνονται εκεί την πληρώνει και ο λαός του Ισραήλ με τους βοβαρδισμούς με τα οικονομικά μέτρα, με του νεκρού που έχουν και αυτοί επίση. Βάζουμε μια τελεία σε αυτά και την ταραχή που έχει προκαλέσει ο Φαντάρος και υπάρχει ως θέμα και πολύ καλά έκανε και πολύ ωραίο θέμα έτσι κι αλλιώς για να πάμε στο τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ ε, βρέθηκε πολιτικός που βαθμολόγησε τους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλε πρώτον. Το ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Τι να σα πω δεν μπορώ πια. Ε, συμφωνώ μαζί σας. Ο σοβαρότερος είναι ο Πολάκης, ο Πολάκης τοποθετήθηκε Σωστά, και μην μου πείτε τι κάνω από χανιώτη και ελεγγύη. Αλλά βρε παιδί μου για όνομα του Θεού, ακούστηκε μια φωνή λογική. εκεί μέσα. Έ, ε, τωρευτά, και πριν, μήνε, ο σοβαρότερο είναι ο Πολάκη. Ο είναι ο Αλλά βρε παιδί μου για όνομα του Θεού, ακούστηκε μια φωνή λογική. εκεί μέσα. <Τι> <Τι> Αν υπάρχει μια φωνή λογική στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός πραγματικά είναι ο Πολάκης, το λέει η Ντόρα Μπακογιάννη, σήμερα το πρωί δεν το έχουμε πειράξει, έτσι ακριβώς το είπε και όχι από χανιώτη και αλληλεγγύη, αλλά όμως βλέπεις και τους άλλους και λες ναι, ο Πολάκης είναι ο σοβαρότερος, ίσως να τα είπε αυτά η Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή ήταν very very χολοσκασμένοι. Τώρα για του δύο πρωθυπουργού η αλήθεια είναι ότι ναι, εγώ ε, για το θέμα, για το Μέντσα όχι, διότι ήταν το αναμενόμενο. Αλλά για τον Κώστα του που δεν ήρθε. Είμαστε very, very, πώς το λέτε εδώ εσείς, ο <Κι> <Κι> Γιατί αυτή ήταν μια γιορτή για του αγωνιστέ τη Νέα Δημοκρατία, για του ανθρώπου οι οποίοι περάσαμε εκεί στη Ριγίλη, καλέ, κακέ στιγμέ, ενθουσιαστήκαμε, βρήκαμε, κλάψαμε. Εκλογέ, νίκε, ήττε κλπ. Και, νίκες, ε... και, και ο κόσμο ο καραμμαλή με αυτόν τον κόσμο, τον οργανωμένο τη Νέα Δημοκρατία, έχει μια ειδική σχέση. Και αυτό ειλικρινώ μα τρεχώρησε. Νομίζω mm. πω έκανε λάθο που βρίσκεται. Εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη μιλάει για του δύο πρωθυπουργού που δεν πήγαν στα γενέθλια προχτές τη Νέα Δημοκρατία. Για τον Καραμαλή δήλωσε τη στεναχώρια τη δύο φορέ. Για τον Σαμαρά Κλάιν. Για τον κύριο Σαμαρά, γιατί ήταν αναμενόμενο. Ε, καλά, γιατί ο κύριο Σαμαρά είναι και λιγότερο χρόνο έχει περάσει στη Αιγύλη από όλου εμά. Αλλά και, εν περιπτώσει, είναι μια ειδική περίπτωση. Έχει γίνει στο Αντάρτικο ο κύριο Σαμαρά. Είναι απέναντι από το Μητσοτάκι. Είναι η εσωτερική αντιπολίτευση τη Νέα Δημοκρατία. Και ακολουθεί και ο κύριο Καραμαλή. Όχι, όχι. Όχι. Όχι. Τίποτα, από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά είναι προσωπικά θέματα. Μην νομίζετε. Γιατί, όπω λένε και οι Σοφοί, ο χαρακτήρα στην πολιτική. Characterist λένε οι Αμερικάνοι. Ε, είναι. Προ, ε, δημιουργεί πρόβλημα όμω αυτό στο εσωτερικό του κόμματο. Στο εσωτερικό του κόμματο λέω στην κυβέρνηση. Όχι. Έκανε και τσού που είναι ωραίο. Ε, ωραία εδώ η τώρα παγκογιά. Τι να δημιουργήσει. Σαμαρά. Τελειωμένο τον. Θεωρεί η ίδια η ίδια. Οπότε έλεγε τα τσου, έλεγε τα όχι, κοίταγε εκεί για του δημοσιογράφου. Αυτά με την Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και την άποψη τη Ντόρα Μπακογιάννη για τη στεναχώρια τη. Το πόσο χολοσκασμένη που δεν πήγε ο Καραμαλή και το πόσο γιόλο που δεν πήγε ο Σαμάρα. Έχουμε εκλογέ στο Πασόκ, δεύτερη Κυριακή, μεθαύριο. Έχουμε εκλογέ και μαλλιοτράβημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όταν ένα κάτοικο τη Τρυπόλεω, τη πόλη, βλέπει την κάμερα. Βγάζει ένα συμπέρασμα Αρκετός ο νέος κόσμος που πήγε μέχρι την κάλπιστη <στην ομί> <Είναι Λεσί> Τρίγες όλης <σχεδί> η Ο σοβαρότερος είναι ο Πολάκης Τρίγες όλης η μου Resistir, Carmela, Carmela. Más se gané rezili. resistir, Carmela, Carmela. Rezili, más se gana. Triguez, igual que combatimos, igual que combatimos, rumba, Πάω μου να εδώ παρατσέγανα γαργάρα το πατρίς της ισχύς οικογένεια αριστερός άνθρωπος. Δε σκέφτεσαι την οικογένειά μας, βλέπε την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Εδώ Ελληνοφρένια με τις αξιοπρεπείς οικογένειες και με τις υπόλοιπες δύο 1480 80, 80 τηλεφωνεί πτ Radio-παπάκι-παραπολιτικά.gr Το ιδιεύθυνση του mail Τα βλέπω εδώ μπροστά μου Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό Πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάτι να χαμηλώσω. Ήσυνα ψηλά. Την ένταση εννοώ. Α, Μαλιά. Την είχε ψηλά. Πολύ. Α, κατέβαστικά. <laughs> δεν ξέρω τι σημαίνει τι τελευταίε μέρε. Δεν μπορούσε να βγάλει γραμμή με τίποτα. Εφάσει α πούμε, έκανα 16 κλήσει. Στην τελευταία ένα λεπτό πριν τη δύο, αλλά είπα όχι. Θα έρθουμε το ωράριο λειτουργία στο αποστόλη. Σωστό. Ε, με λίγα λόγια είμαι σε αγράμητη τόσε μέρε. Ναι, ακριβώ. Η αγραμί είναι πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το, πρόβλημα. Ωράριο δεν το, το ωράριο λειτουργία στο αποστώλη, θα σχολιάσει. Το ωράριο λειτουργία στο αποσόλιο δεν το είχε σεβαστή έτσι. και αλλιώ πήρε δύο παραδείγματα. Γιατί, μέχρι τι δύο δεν είναι. Εσύ, κοριτσάρα, μπορεί να πάρει όποτε θέλει τηλέφωνο. Σε έφτιαξα. Ε, πώ φτιάχνει. Τέλειω όμω. Ο Άδωνη το έχει πει αυτό σε ένα εγχειρητικό που βάλατε την Παρασκευή. Ότι, ότι σέβεται παραδίες. κάποιο ωράριο, ο Άδωνη οποιοδήποτε. Μη. Ο Άδωνη νομοθετεί 16 ώρα σε δύο εργοδότε. Ναι, ακριβώ. Του ωραρίου λειτουργία των γιατρών στη Σουηδία. Στη Σουηδία του σέβεται ναι. όλου. Ναι. Έχουμε για πρώτη φορά απεργίε στη Σουηδία.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 Έλα, Προστολή. Έλα. Τι γίνεται. Καλά. Αυτό το θηφυραβικό θυ έπο της Νέας Δημοκρατίας, ένα τραγουδάκι που βάλατε εξεκρισινή εκπομπή. Μετά το μέρος αυτό το πρώτο, μπαίνει χαθαποσέρβικο. Πες στο θύμιο, δεν είναι τελεύει, καθότι είμαι και μουσικός, για να λέμε τα πράγματα σωστά. Θα το δούμε. Και πάλι το γαλάζιο πρώτο στον ουρανό. Υπάρχουν τρει εκπαιδευτικοί. Εγώ ε, υπάρχουν το νιώθω κρυφά μονοπάτια. Υπάρχουν το νιώθω μονοπάτια. Υπάρχουν και κρυφά μονοπάτια. Υπάρχουν ε, κομμάτια από το φως παραπέ. του σιωπή.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 Σε όλη την Ελλάδα, σε ένα όριο τρομοκρατία και εκφοβισμού, χωρί προηγούμενο άλλο. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι απερίφραστο. Παραμπέμπουν εκπαιδευτικού σε πειθαρχικά με τέτοιε γελίε κατηγορίε εντό εισαγωγικών. Γιατί δεν πρέπει κανένα να μιλάει, δεν πρέπει κανένα να αντιδράει, δεν πρέπει κανεί να διαμαρτύρεται. Πρέπει όλοι να έχουμε τα κεφάλια μα κειμένα και να λέμε ναι σε όλα. Τώρα θα λέμε και τα αυτονόητα. Δηλαδή, άμα δεν καταλαβαίνουμε και δεν συννοούμαστε για τα αυτονόητα, να το χέσω. Συμφωνώ. Ντάξ, τώρα κάπου Συμφωνώ. όπα, ε. δηλαδή, σημαίνει ότι δεν έχετε καταλάβει χριστόπεντια χρόνια.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 Εχθέ, όλη την ημέρα που σα άκουγα, σκεφτόμουν να λέω πώ γίνεται ρε, γαμωτό, να παίρνει ο γελίο ο Μππίν τη Ελλάδα 41%. Και το βράδυ, Απόστολε, Συντροφάκο, βλέπω στον νερό μου τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα, 6 ώρε βάρδια, γεμάτα τα σχολεία με καθηγητέ και δασκάλου, καθόλου ανεργία, τα νοσοκομεία να δουλεύω ρολόι. Και λέω, Ναι, φίλε, έτσι ναι, Αλλά έχει δίκιο ο κόσμο που ψηφίζει το Μππίν και του δίνει 41%. Αυτό είναι το μερό όμω. Και είδα μια κατάσταση την ίδια και. και λέω, όξο π***στε δε σε την παράγκα μας αλλά δυστυχώς μέσα στην παράγκα μας έχουμε τον Mr. Bean Κάποιοι τους στέλνουν αγάπη μου, λυπάμαι Ξίδι, λυπάμαι Φάρλι Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση Αριστερός άνθρωπος Φάρλι Μα έκανε ρεζίλη. Ο σοβαρότερος είναι ο Πολάκης. Ρεζίλη μας έκανε. Όχι ο Πολάκης, ακόμη και ο Πολάκης βέβαια μας έκανε ρεζίλι, αλλά δεν αισθάνθηκε ούτε για αυτά που έκανε και έλεγε ο Πολάκης τότε να απολογηθεί ο Ζαχαριάδης. Το έκανε τώρα με αφορμή τα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ζαχαριάδης από, το, από τη χθεσινή εκπομπή, Απίλησε τον Αντώναρο ότι θα τον διαγράψει και θα τον πετάξει έξω από το κόμμα. Μήπω αυτό Ζαχαριά. το οποίο απασχολεί τον κύριο Αντώναρο είναι να έχει όπω λέει για του άλλου. Τι λέει, ένα, κάποια χιλιάρικα μισθό, λέει και αυτοκίνητο με οδηγό. Αυτά δεν τα έχουν γράψει για μα ούτε η ομάδα αλήθεια τη Νέα Δημοκρατία. Και ήρθε ο Αντώναρο από τη δεξιά να μα κάνει το δεξιό και το χωροφύλακα μισθό κόμμα. Μόνο του πήγε ο Αντώναρο εκεί. Ε, είδε ανοιχτά από τη δεξιά και μπήκε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Επί Ζαχαριάδη δεν είχε πάει ο Αντώναρο εκεί. Ο Τσίπρας δεν τον είχε μαζέψει τον Αντώναρο και άλλου πολλού σε αυτή την περίφημη διεύρυνση χωρί κριτήριο απλά να γατζωθούμε στην καρέκλα τη εξουσία. Είπε τότε τίποτα ο Ζαχαριάδη. Ένιωσε την ανάγκη να μα πει ότι έγινε ρεζίλη επειδή ένα δεξιό μπήκε τότε στο κόμμα και το κόμμα στα παράθυρα, ο δεξιό. Όχι, απολύτω τίποτα. Ένα λάθος πρέπει να διορθώνεται κύριε Τάκη. Σωστά, σωστά. Πρέπει Συμ... να διορθώνεται. Συμφωνώ μαζί σας. Ξέρετε κανέναν που πήγε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και, τους... και έλεγε στους υπολείπους ότι κάθε στεγή για μερικά χιλιάρια να τον με τις φαλιάρε έξω. Mm -hmm. Σχήμα λόγου. Γιατί έχουμε γεννάντια στη βία. Πρέπει να πέρσουν σφαλιάρες, δεν έχει νόημα όλο αυτό Πρέπει να κορυφωθεί με ένα τέτοιο τρόπο Κεντρική Επιτροπή θα είναι Και ας μην έχουμε και βίντεο θα τα μάθουμε Συνέδριο που εκεί θα έχουμε και βίντεο Πρέπει να παίρσουν σφαλιάρες, δεν γίνεται αλλιώς Έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο Τα μαθαίνει αυτά τώρα ο Αντώναρος Και βγαίνει και απαντάει Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν Να δουλεύουν κιόλα. Διότι και ο κύριο Ζαχαριάδη μετακλητό υπάλληλο είναι. Έτσι. Είπε κάποτε ότι εγώ δεν έχω ένσημα στην αριστερά. Εγώ έχω ένσημα στη δημοκρατία, στην πρόοδο και στην υπηρεσία τη πατρίδα. Από υπεύθυνε θέσει. Και έχω δουλέψει και 30 χρόνια ω δημοσιογράφος. Και έχω δουλέψει και 5 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πού έχει δουλέψει ο κύριο Ζαχαριάδης, ο οποίο πενεύεται ότι τα 18 του είναι στη λεγόμενη αριστερά. Είναι τώρα και λεγόμενη αριστερά. Όλο αυτό που ήταν μέχρι χτε και ακόμη παραμένει ο Αντώναρ. Ωραίο είναι όλο αυτό. Αν δεν πέσουν σφαλιάρες θα είναι τίποτα. Έτσι όπω το έχουν κορυφώσει, πρέπει να εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο και μόνο. Δεν, τίποτε, με τίποτα άλλο. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα άλλο. Στο συνέδριο, όταν γίνει όπω γίνει, πρέπει να συμβεί και αυτό για να κλείσει ο κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ και τυπικά. Γιατί ουσιαστικά έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λαό τώρα μέρο δεύτερων. Καλό τον πάω που κατέβασε την κουτιά. Τι τρό. Και τίποτα, μια μπορδα με ανθρώπινο που πήρα από ήμουν έξω και έπρεπε να πάρω το παιδί από το σχολείο και πήρα για το παιδί και δεν του αρέσει, Καταλώς και δεν μου κατά λίγο, ένα κουλούρι. Αυτό των γονιών όλο που θα καταβρωθεί όμω μαλακία υπάρχει για να μην πάει χαμένο. Όχι, oh, αυτή είναι μαλακία η μαλακή στουρκία. Η σκηπιδο φάγι. Και... Οι γονεί είναι ο κάδο στο σκοπιδιών του σπιτιού. Αυτή είναι αλήθεια και έχει γράψει. Βέβαια συνήθω οι πατεράδε και... είναι για να μιλάμε μαλάκια, τα λιγμένα, τα περισεβάμε όλα, η πατεράδεσ είναι. Αλλά τέλο πάντων. Εγώ είμαι φεμίσκρια, έρευ, γι' αυτό, βοηθάω. Εί Μάλιστα. Ναι, σου πω Αποστολή, καλημέρα. Θα δώσω του αγωνιστικού μου χαιρετισμού στο κύριο Βασίλη από την Πάτρα πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, μετά προ το Ηράκλειο θα εμφανιστεί καθόλου ρε φίλων να σε δούμε κι εμεί Το Ηράκλειο είχα έρθει πέρσι. Άλλο το πέρσι και άλλο το φέτο. Θα έρθω και φέτο. Να σε περιμένουμε με τα χαρά. Να σε καλά. Ναι. Η Ελένη Λουκάιμε. Πού ήσουν εσύ, Μωρή, χαμένη. Καταρχά, παίρνει τηλέφωνο και δεν είναι Παρασκευή. Τι φάση. Ένα πορε... δεν είσαι. Καλά στα μυαλά. Τι σχέση όποια μέρα και να πάρω, ναι. τι σχέση έχει. Αυτό αποδεικνύει ότι είσαι τρελός, δεν είσαι καλά τα μυαλά σου. Το καταλαβαίνει. Ναι, εγώ δεν είμαι, αλλά τέλο πάντων προσπάθησε ποτέ, θα, να, να βρει μια συνεννόηση μαζί μου, εσύ που είσαι στα λογικά. Ε, εντάξει, έχω κι εγώ τα θέματά μου. Α, ωραία, το παραδέχεσαι. Ε? Γιατί να μην το παραδέχτο είμαι σε κάτι άλλου που δεν το παραδέχονται. Θέλω να μιλήσω για το Πασόκ. Έναν τίποτα, το Πασόκ μα κατέστρευσε, το ξέρει αυτό το πράγμα. Τότε το 1981 που βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ξέρεις τότε, είμαι αφιτήτρια, είμαι καθηγήτρια φλόλος και το είχα πει. Προφητικά μίλησα τότε. Αν βγει ο Ανδρέας Παπανδρέου το Πασόκ θα μας καταστρέψει. Και πράγματι αποδεικνύεται πόσα χρόνια μετά ότι κατέστρεψε την Ελλάδα ο Ανδρέας Παπανδρέου το Πασόκ. Ισχύ, ισχύ. Άστα αυτά τώρα, άστα. τι ποδιές και εγώ διαφωνώ. <Πιχυ> <Πιχυ> <Πιχυ> <Πιχυ> <Πιχυ> <Πιχυ Ο πατέρα του, ο Γέρο Παπαντρέου, ο Γαιόριο ο πατέρας του Αντρέα Παπαδρέου, ο γέρος ο, ο Παπαδείου. Ναι, ναι, ο παπτό του Γιώργου φαντάζομαι θα μου τα πει όλα και 10 φορέ να. Ο ίδιο Παπαίου είχε, είχε πει. Είχε πει να μην κυβερνήσει την Ελλάδα ο γιο μου. Παπανδρέου γιατί θα την καταστρέψει. Πάει αυτό τώρα, πάει αυτό το χάσαμε το τρένο. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Είπε σύγχρονη στη Ο πατέρα του είχε πει να μην κυβερνήσει. Ναι, Ελλάδα. Ναι, Μωρή Λουκά, εντάξει, άστο διαλοτόπε. Λοιπόν, <στονίκαι> άκουσε με το λαδό <στονίκαι> να συνεννοηθούμε. <στονίκαι> Θα σε πάω σαν το Μαρκόνι, ε. Στο λέω. Λοιπόν, πού σπούδαζε, σε ποια πόλη. Εγώ, για ναι, να τελείωσα το πανεπιστήμιο. Κλασική φιλολογία. Α, μάλιστα. Είχε ωραία φιλητική ζωή, έντονη. Εντάξει, είμαι άνθρωπο του Θεού, ήμουν στο Θεό. Ναι, ναι, εντάξει. Όσο ήσουν άνθρωπο του Θεού, το γεύτηκε στον έρωτα. <στονί> Όχι <στονί> αυτά. <στονί> Είναι σατανικά πολιτικά. Είναι αμαρτία να λέμε το αγόρι μου που λένε, κορίτσι μου το κορίτσι μου. Είναι να Τι να λέμε, φιλικός. ο σύντροφο. Μόνο ο μου και ο άντρα μου, αυτό είναι το χριστιανικό. Ο σύντροφο, άμα λέμε, ο σύντροφο είναι λίγο αυτό, αλλά δεν ξέρω yeah, αν μα συμφωνεί. Αυτά είναι πορνεία, μηχεία σατανικά. Πορνεία να είμαστε και σύντροφοι, ε, όχι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω είμαστε τώρα. Το παθό ξέρω να πω εγώ. Θα πει, αλλά πρέπει να μάθω κάποια πράγματα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Είπε κλασική φιλολογία. Ναι, ελληνική κλασική φιλολογία. Έκανε αυτό το επάγγελμα ποτέ. Δεν βέβαια. Εγώ ήμουνα τόσα χρόνια καθηγήτρια φιλόλογο. Τώρα γιατί, πότε θα πω για το στη συνέχεια, αφού μάθω κάποια πράγματα. Πάντως είναι το θέμα ότι αυτό ακριβώ με σαύμα του Θεού διορίστηκα. Γιατί πήρα το πτυχίο μου, θυμάμαι, Φεβρουάριο μήνα και στο καπάκι διορίστηκα. Θαύμα του Θεού. Δηλαδή. Σάβμα. Ήτανε <ΣΣΣΣ> Δεν έγινε μόνο στην ίδια. Ξέρουμε χιλιάδε καθηγητέ που διορίζονται, και αυτό είναι ένα θαύμα. Βέβαια, εδώ εννοεί ότι διορίστηκε τον ίδιο μήνα. Ε, και το λέει στον επόμενο λαό: δύο Φλεβάρι πήρε το πτυχίο, τη είπα και στο τέλο είχε διοριστεί. Όντω ήταν θαύμα εκείνη την εποχή. Τέτοια θαύματα δεν γίνονται τώρα. Βολοδέρουν οι καθηγητέ ανά την Ελλάδα. Στη Φλόριντα περιμένουν τον τυφώνα που είναι πολύ γερός, όπω λένε, 100 χρόνια έχει να συμβεί αυτό. Ο Μίλτον έτσι τον αποκαλούνε. Σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του ΜΕΓΑ βγήκε Έλληνα από εκεί. Είναι ιδιοκτήτη, παρουσιαστή, εκπομπάρχη, συνάδελφο του στο Greek Voice, ο κύριο Άγγελο Αγγελάτο. Μετά τον τυφώνα Έλεν, περιμένετε τον Μίλτον, τον λένε, έτσι τον έχουν ονομάσει. Φτάνει αύριο Πέμπτη. Ε, έρχεται αύριο. Αύριο το πρωί 10 η ώρα θα είναι εδώ. Ε. Ε, θα δούμε τι θα κάνει και αυτό. Αλλά εγώ λέω ότι ο Άγιος Νικόλα θα βοηθήσει και δεν πρόκειται να περάσει αυτό το χωριό. Διότι ένα τέτοιο η έχει να περάσει εδώ και 100 χρόνια. Ακόμα τώρα. Αλλά δυνατώσεις. βλέπουμε τώρα, τώρα, τώρα, τώρα βλέπω τελευταίε ειδήσει που μα στέλνουν εδώ πέρα στο στούντιό μα και βλέπουμε ότι η φορά σου πήρε μια καμπύλη κάτω. δεν φαίνεται εκεί πέρα. Α, μπορεί να έστριψε. Και τώρα κατεβαίνει και προς, έστριψε προ νότια. Και δηλαδή θα μα περάσει ξιστά από την τάπα. Άρα μπορεί να μείνει το σύνδεσμο. Μπορεί να μείνει περιοχέ να χτυπήσει άλλε περιοχέ. Ξεκίνησε ο Άγιο Νικόλαο. Μάλλον ξεκίνησε ο τυφώνα να πάει κατά το χωριό πάνω από την τάμπα εκεί, όπω λέγεται, στη Φλόριδα, στα βόρεια. Και είδε τον Άγιο Νικόλα που ήταν έξω από το χωριό και έστριψε για κάτω και δεν μπήκε. Και ο Άγιο Νικόλα έσωσε αυτό το χωριό, αλλά θα καταστρέψει όλη τη Φλόριδα, γιατί έχουν φύγει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια, έχουν εγκαταλείψει τι εστίε του, θα γίνει ηρμαδιό εκεί. Αλλά ο Άγιο Νικόλα έτσι το θέλησε, να καταστραφούν όλοι άλλοι και να ζωθούν οι από εδώ. Να προσευχηθούμε όλοι μαζί, αυτό θα κάνουμε τώρα, σε στάσει προσοχής, Να πάνε καλά τα πράγματα και ζητάμε τη βοήθεια του Αγίου Νικολάου. Νικό, Νικόλα, μας βοήθα ο πάντα, πάντα να, νικά, να προστατεύει όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, μας και τα νησιά. Και τη Φλόριντα, και τη Φλόριντα να προστατεύει, και την Τάμπα και το χωριό. του κυρίου εκεί, του Αγγελάτου. Κάναμε και την προσευχή, είμαστε όλοι έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το αύριο θα έρθει ο Τιφόνας. Σας ευχαριστούμε πολύ για σήμερα. Τρίτο μέρος του λαού, μετά διαφημίσεις και μαγκαζίνο. Την Πέμπτη εμείς με τον άλλον τα άλλα. Θέλω να μου πει γιατί αλήθω. δεν πήγε να σπουδάσει θεολογία. Γι' αυτό θέλω να μου πει. Είναι... Θεολόγο, γιατί δεν πήγε. Δεν ξέρω, ήθελα φιλολογία. Μήπω είναι πήγες. του σατανά αυτό, μήπω μπήκε ο σατανά μέσα σου. Όχι, βρε, δεν είναι. Δεν ξέρω, γιατί σε έστρεψε μακριά από το δρόμο του Θεού. Να το σπουδάσει το δρόμο του Θεού, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, εγώ εκείνη την εποχή σκέφτηκα να γίνω κλασική φιλόλογο. Τέλο ναι, ναι, γιατί μπήκαν τα δυόλια. Ξέρω πώ είναι αυτά. Δεν είναι αμαρτία. Το εμάς. έχω πάθει κι εγώ. Δεν έχει σημασία. Τι... Ναι, δεν είναι αμαρτία σου δεν είναι αμαρτία. Εγώ λέω ότι είναι αμαρτία. Όχι, βρε, δεν είναι αμαρτία. Εγώ λέω ότι το συντροφικό δεν είναι αμαρτία. μου λε ότι είναι το συντροφικό Άρα αμαρτία είναι ότι ονομάζω καθένας αμαρτία, Ρε, αμαρτία Εγώ την Παρτούζα πάνε... αμαρτία δεν την έχω Ο σύντροφός μου, ο σύντροφός μου, ο φίλος μου, το χώρι μου, το κορίς μου Πρέπει να λε ο αραβωνιαστικός μου ή ο άντρας μου Αυτό είναι το σωστό Ωραία και αν, αν πρόκειται για Παρτούζα λες η αραβωνιαστική μου ή οι άντρες μου πρακές. Δεν σου επιτρέπω. Αυτά είναι πολύ Επειδή μου ρωτά, δεν είναι πορνεία. Άμα είναι δωρεάν, δεν είναι πορνεία. Αλλά άμα είναι παρτούζα, oh, πόσου αραβωνιαστικού θα έχω. Αυτά η μέρα τη Παπαντή. Μου κάνει εντύπωση που είναι συμβολικό. Γιατί είναι μεγάλη η θεομητορική γιορτή. Είναι συμβολικό η μέρα τη Παπαντή. Και αμέσω, με 2 δηλαδή Φεβρουαρίου. Και τέλο Φεβρουαρίου πήγα. Δηλαδή, πώ να το πω, πού του Πού να Θεού... το πει και να στε πιστέψουν, τέλο πάντων. Αν δηλαδή, δεν δηλαδή, ήταν το Πασόκ, δεν θα είχε διοριστεί. Εγώ αυτό σου λέω. Θαύμα του Θεού. Του Αντρέα ήταν στο Πασόκ. το χροστάση πασοκ είναι εδώ Βρε, τι λες, ε, του Θεού. Και με σαύμα έφυγα πάλι και είσαι εδώ. Ασύνα. Με σαύμα του Θεού, όλο οράματα, θαύματα. Από την αρχή στη ζωή μου, ζω οράματα, θαύματα. Κατάλαβα, και λοιπόν, να είμαι Στάνει τώρα. Παγκόσμια πρωταγωνίστρια. Δεν είσαι. Όντια τη προφητεία του Αγίου wow. έρχεται Ένα παγκόσμιο θαύμα θα Τώρα επα... ήρθε το κάψιμο. Τώρα χειάζεται. το κάψιμο επέστρεψε. Βένει λοιπόν. Ευαγγελισμό. δυναμικά ο Θεό. Καταλαβαίνω, Θεός καταλαβαίνω. Φτάνει τώρα, τα λέμε. προ Μπορεί να είμαι η παγκόσμια πρωταγωνιστή. Μπορεί, μπορεί, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, σ' αφήνω, γεια. Δεν είπα βρει για το Πασόκ. Άλλη φορά για το πασοκ. Τώρα τα είπαμε, γεια. Θέλω να παντρευτώ την Ελένη Λουκά. Πάπα, πα, με... πάπα, πα, πάπα. Δεν μπορεί, έχει άλλο. Με όρου, δε φίλε, με όρου. Ποιοι είναι οι όροι. Δηλαδή, εγώ θα την ακολουθώ. Εκεί να πάμε στο Μητσοτάκι όπου θέλει να πάμε, να φωνάμε. Αλλά και αυτή θα γραφτεί το Πασόκ. Τι θα γραφτεί. Μην τη λε έτσι τώρα. Ε, Μην τη λε Πασόκ. Τώρα με πήρε να μου πει για το Πασόκ και είχε χρωστούμε. Έμα όχι. Εγώ θα την παντρευτώ, αλλά πρέπει να γίνει Πασόκ. Ναι. Δεν ξέρω, αλλά ωστόσο δεν νομίζω. Είναι παντρεμένη, δεν έχει ανάγκη. Χαίστηκε. Μια και είμαστε και πατριώτε. Να το σκεφτεί. Ε, είναι Προτείνει στην αμαρτία και δεν περνάει. Να το σκεφτεί. Καλά. Έω, Έλα, Και τώρα θα μας μιλήσει ο εκπρόσωπος τη αριστερά, κύριος Αντώναρος, ο κύριος Πρίτζης, η κυρία Τζάκρη, όλοι αυτοί. Ο Άρης, η ο γιατί τρέπεσαι να το πει. Ο Άρης, ο βεβαίω. βεβαίως. Γι' αυτό έβγαινα πάντα ψηλά, όταν ήμουν υποψήφιο ήμουν ο Άρης. Άρα! το ε... τόσοι... έχουμε γίνει Άτζι, Καλύτερος ο, ο με επιβεβαίωση πια του Αν με ρωτάτε πώς ποιον πώς θεωρώ καλύτερο. εγώ, αυτή τη στιγμή καλύτερο πρωθυπουργό τη χώρας θεωρώ τον Και ο το λέω Βορύδης, είναι αλλιώ, έχει άλλη έγκλη. Σημαίνει όχι ότι ο Βορύδης έγινε πιο δημοκράτη, ότι ο Μητσοτάκης πήγε πιο κοντά στο Βορύδη. Ο Βορύδης είναι δικηγόρο. Αν ήταν... ήταν Τσεπέν Πρόεδρο. Αυτό λέω. Μετά τον Μιχαλολιάκο. Αυτά τα θυμόμαστε όλοι. Μα εύευε, δεν το θυμάμαι κανεί. Όλοι πανευθεία. Οι μικρέ επιχειρήσει που κλείσανε, του ζητάνε πίσω τι επιστρεπτέ τότε με τον κορονοϊόρε Και πρόσκειται και χωρί διακανονισμό. Να σου πω, λε να κάνουν το ίδιο με τι χρεοκοπημένε τράπεζε. Σίγουρα. Με εκείνον το σούπερ μάρκετ. Δεν μπορώ να ακούω χρεοκοπημένε τράπεζε. Εμεί τι κάνουμε εδώ. Εκείνο με το σούπερ μάρκετ, το μεγάλο, με τη δραχμή που έλεγε που χρεοκόπησε, λε να κάνουν το ίδιο και με αυτόν. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω Λέει. σε κάθε πολυεθνική που δυσκολεύεται, είναι ο ελληνικό λαό από πίσω να βάλει ένα χεράκι. Έτσι, autar e papo peso